Γεια σα, Ποστόλη. Yeah. Σχετικά με τη χθεσινή εκφοβή, αναφέρομαι στην τρίτη, για τον τζίγκλ που είχε βάλει ο Θήμιο. Αναφέρθηκε από ένα συνεργάτη σα το τραγουδάκι αυτό, το Αλαμπάμα κτλ. Εγώ επειδή είμαι τη παλιά σχολή. Πώ πάει, τη αντρική σχολή, Σαμαρά. Εγώ επειδή είμαι τη ευθεία τη αντρική σχολή. Όχι, μου, ενώ στην ηλικία. Α, ah, εντάξει, είναι για πε. Λοιπόν, το τραγούδι λέει Είμαστε καμπόιδε από το Μεξικό. Κανένα δεν φοβόμαστε μόνο τον αρχηγό. Μόνο τον, ας ας τον αρχηγό ή ούτε τον αρχηγό. αρχηγό. Το Π Καθένα στόχο με τον δικό του τρόπο. Εμά μα στείλαν κάτι άλλο. Okay, κύριε, φίλε, αυτό είναι ορθόδοξο, σωστός. Γιατί είναι αυτό το δεύτερο; Επειδή το λέγατε εσεί, άλλοι λένε, εμεί δε φοβόμαστε ούτε τον αρχηγό, μόνο τον αρχηγό, το λένε σαν Χουάν ε, και κάνει μπαμ μπαμ. Θα πάρει Αυτό Είναι ο καταλήξα, ο μοιο καταλήξα, αυτό που σου είπα εγώ και μπορεί να το πιστοποιήσει και όλη η γενιά που άμα ακούει στο ραδιόφωνο. Για παίρνω πάλι, τώρα, να το παλιά. Θέλω το να μου πει τα όμω. Θα σε, ματρεύω, σε <laughs> Είμαι λυράτη και κάτι άλλο σχετικά με τη βούλτευση Κάνει αυτή τη ρύθμιση τώρα για να προστατεύσει την εργασία των εργαζομένων Πρέπει να κάνει πολύ δεκαπάς το μαλλί και έτσι έχει τον εγκέφαλο μόλις αυτέ αυτές τις μαλλί Δεκαπάς έχει μπει μέσα, άστο Θα αγαπάμε πολύ Αλλά το μαλλί, μαλλί Το μαλλί πως είναι <laughs> Ούτη <Μαλί>, παγόνη <laughs> δεν το πετυχαίνει αυτό <laughs> Λέξα με τα Αφρικιά Πήρα να ρωτήσω για την υγεία του Σύμειου και θένα θα αγαπάω, αλλά το φίμιο τον έχω σε ιδιαίτερη εκτίμη. Ναι, μπορεί δεν θα... σα ξέρωσα κουμούνια μεταξύ σα. Ε, ναι γι' αυτό είναι στην σταθερή αξία. Κοίταξε, μαζί γνωριστήκαμε. Ωραία. Αλλά ο θύγιο έχει μια άλλη αξία για ε, μένα. Και αυτό το ξέρει, γι' αυτό έχει πικάρι. Εντελώ. Εξιτώ, ε... αν τον ήξερε χέστηκε. No. Θα την απομετωπίσει. Καλάκα, yeah, yeah, πώ πει γιαβορούμε με τον εμβολιασμό του, Γιατί πού το ξέρει, το απέναντι. Έπαι? Το επακτέσσε. Είπατε θα πάνε εμβολιαστώ σήμερα. Ε, έκανε βαβά. Έκανε βαβά, ε, έχει βαβάτο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 Μας πήραν 8 νοσηλευτέ νοσηλευτές, και του πήραν να ενισχύσουν το νοσοκομείο τη Καβάλα. Έτσι, πήγαν... ο στρατό του, ο στρατός του τα νοσοκομεία του. Ε, ο στρατό μου, κύριε ε, Κούτρα. Ξέρει ο στρατηγό. Χρονοδιάγραμμα μέχρι τι 30 Απριλίου. Τώρα του δίνουν μια παράταση μέχρι τι 7 Απριλίου, εκείνη την ημέρα που έχουν γενέθλια. 7 Ιουνίου. Άσχετο. Του λέει, τους λέει ο, ο πρόεδρο του νοσοκομείου, κάνουν 36 ώρε, σε 36 ώρε κάνουν τρει βάρδιε διαφορετικέ. Και του λέει ο πρόεδρο του νοσοκομείου, εδώ που είναι ένα δικό μα σύμβολο, Πούμε να διαμαρτυρηθούμε, να κάνουμε αυτό και τα. Δεν πειράζει, Μορέλη. Δεν πειράζει. Αφού έχει ανάγκη το νοσοκομείο. Πόσο χαϊβάνια είναι, Τέλο. Άμα μάσου... το έχει ανάγκη η επιχείρηση, τέλο. Ναι, και αυτό το ορίζει το του, Αυτό. Θα άμα, δουλέψουν ή... λίγο παραπάνω κι αυτοί, αλλά μετά θα έχουν παρασκευέ. Αλλά μετά, μετά μόλι θα ψηφιστεί το νομοσχέδιο του Κατζηδάκη. Το Χαμό. Εκείνει... Η ελαστικότητα στην εργασία σε άλλο level. allo allo allo allo allo allo allo allo Πού είσαι, Μουτσούλα, μου τι κάνει, Ωπα! Δεν θέλω να ξεχάσει τα αυτά, ε, αφού σε πρέζα, 20 χρόνια τώρα, δε. Δεν θα... πειράζει, δεν πειράζει, θα κάνω mm. τα παραπονά μου όμως. Κάνε ρε, μα κα, κάνε αφού σα ακούω να μάσε, που με πούμε τη διδασκαλίτσα και να σου πω, μα κάνε πέσου ολού ότι. Αυτή η διδασκαλίτσα πολύ κα. σου ξετυλευθέω, άλλο θέλει να την φυστικώσει. Ναι, όταν σου πει. να και σε και καλύπτει, και... τι έγινε, παιδιά. Έφυγε. Φίλε... Το κάνουμε να, το δασκαλάτο. Θα... θα τον παίξω κι εγώ. Έχει και μυαλό και φωνή. Τώρα από μουτσούνα ή την έχει, δεν ξέρω, θα μα καθοδηγήσει. Την έχει δίκιο φίλο. Όπω κατάλαβα γιατί μάλλον μαλλοδοκίμασε, εκεί πήρε γέση. Καλό να περνάνε, ρε σιγάρε. Όχι, εμένα. τι. Αν θέλει να πάρει το μεζέ του, εγώ θα του πω, όχι. Όχι, δε σε καλά, ρε. Κι άμα γουστάρει και δα καλή, θα περνάει, Πού στα παιδί να... μου, η άλλοι. Μόλι το άκουσε, ψήθηκε αμέσω. Θέλω να δώσει χαιρετισμού, όχι φιλικού που γράφουμε στα email, του άλλου χαιρετισμού, Η κυρία Δασκάλα. Ω, oh, καλησπέρα. Φιέχει ότι τορναδόρε, έσαγα όλο τον νησί να σ' αναζητάω. Αυτό νομίζω θέλει να σε εμφιστικό και να σε αφήσει. Ναι, το ίδιο λένε. Το του One Night standing. Ξέρεις τι γίνεται ρε φίλε Από μια λυγιά και μετά Οι αναστολές σου πέφτουνε να πούμε Γιατί δεν το έχει συνέχεια Οπότε μόλις σου κάτσει Τακ το πέτυχες Είμαι πολύ χαρούμενος σήμερα φίλε Γιατί Θέλω γιατί σκέφτομαι να γυρίσω πίσω από τη Δανία Α πολύ ωραία εργασία. ιδέα Έτσι εργασιακά Έλα από τη Δανία του Βορρά Έλα εδώ στα Δάνεια του Νότου Ακριβώς Λοιπόν έλα να σου πω Θα αφήνω τους μπάφου μου Λέγα <σοκλή> είναι Θα μαζεύω τις ελιές μου Θα είμαι και στη φύση <σοκλή> Τι άλλο θέλω να πούμε Ωραίο <σοκλή> είναι Γιατί ήρθα Γύρισε στη φύση <σοκλή> Γύρισε στη φύση Ρωκάς που πήρα... και ξανά <σοκ> Προκαθίγε τέτοια προσβολή Ακριβώς κύριε Χασίδάκη και χασίσει και ελιές μας Ή της ίση ανάλογα Ακριβώς α, α, α, α, Αμέσως το γκάμι Έγινε φιλιά πολλά, φεγηρετώ, καλό αγώνα τι Την ομοινοποιήσετε, δεν την ομοινοποιήσετε την κάλαβη Εμείς θα και θα σας γράφουμε στα αρχίδια μας Άντε, γ... Κασίσι ήπια κι ο Θεός Κάθονται εκεί πέρα, Και κάνει την πελάσσι Βρε, δεν είναι αυτό το θέμα, είναι θέμα, θέμα τιμής πλέον είναι, είναι κουβέντα μεγάλη, πολύ μεγάλη κουβέντα Είναι, είναι ότι αν γίνει νόμιμη θα πέσει Ρε, και η τιμή Θα σου πω, θα σου πω το απλό. Από εκεί που την παίρνει κάθε μαφιέζι και σερβίρουν ό,τι να είναι Δεν πάμε... Αυτό, παιδί, παιδί, παιδί μου, το κράτο θα κάνει το καρτέλ του. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά τουλάχιστον... Μην κάνει το καρτέλ ο κάθε μαφιός Στα αρχιτιά μας, εμείς έτσι αλλιό δεν ψωνίζουμε. ρε. τα ίδια χωράφια που πίναμε, 50 χρόνια, τα ίδια χωράφια θα πίνουμε πάλι. Στα αρχιτιά μας, δεν μα νοιάζει. Απλά για τον άλλο, τον απλό τον κόσμο, να πούμε. Αυτά. Αφέλετε να πάρετε μπάφο, σπίτι σας. Με παραπολιτικά. Ναι, ναι. Θα μπορούσα να μιλήσουμε με τα αποστολή. Ο αποστολή είμαι. Αποστολή, θέλω να σου πω, αγάπη με ένα χίλια ευχαριστώ. Γιατί? Για αυτά που μα κάνει και γελάμε, πραγματικά μα εμψυχώνει η Βρε Αποστολή. Κολοκόντρωνε Γιώργο, λέγομαι από τρίπολη τσάιμε. Χίλια ευχαριστώ. Μάλιστα. Να είσαι καλά και σύντομη οικογένειά, παλικά μου καλό. Το ξέρουν κι άλλοι ότι σε λένε έτσι μόνο το λε. Α τώρα μη με δεν δε μ' αρέσει. Οπα, θα τσακωθούμε. Όχι, ποτέ. Γιατί κρέμα. Είναι οι θεσμοθέτε του παραλόγου και τη φυλακία που εκμεταλλεύονται τι ανθρώπινε ανησυχίε. Το καλό δεν εξαγοράζεται με κέρδη και με χρήματα. Θα ήθελα μια παραγγελιά για την Παρασκευή, διότι ακούγοντα την Πρωθυπουργάρα να μιλάει για τον Πέδρο Σάντζεσ ω Πέτρο. Ο Πέτράκη ε... ο Πε, ο σου είναι 29 Ιουνίου γιορτάζει. Πέτρο <σχει> και Παύλου. Εμένα μου ήρθε στο μυαλό ο Πέτρο, ο Γιώχαν και ο Φραν. Α, σωστό, ο Χόρεβαν Τραμπ. Χορεύω τράνς τράνς τράνς τράνς Χορεύω τράνς τράνς για τον όχι τον Ράνς Ο Πέτρος και ο Φράνς Τριπάχια αρουφούσαν Ο Πέτρος ο Ιωάννης και ο και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 Δεν βρίσκω και το στρατό του πουθενά εκεί πέρα. και αυτόνα, ξέρω εγώ. Κλείνω λέγοντα ότι με τον Πέτρο ο και ο Κράμτσα. Ανέμελι Ο στρατό μου είναι αυτοί οι άνθρωποι. Ποτέ του δεν Μάρξ. Έχω διαβάσει και Μάρξ και Ελένη και Στην τα πάντα. δεν είχαν για και για όλοι άχριστοι. Ο, Μπραουν... ο Χωρίσαν σε Σωτήρι, σε Πέτρο, σε Κράφτ ο, ο Σωτήρις, ο Πέτρο και ο Κράφτ Εχθροί ταχα γίναν, διαλύσαν το τραστ Τελείωσε και στεναχωρέθηκα που τελείωσε, τόσο μάρεσε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 Ένα παίκτη το του πλετούσε. Θέλω να πω το εξή. Πρώτον, εκείνο ο οποίο είχε θέσει το ζήτημα τη άρση των δικαιωμάτων πνευματική ιδιοκτησία, ήταν από τον Απρίλιο του 2020, ο ίδιο ο Πρωθυπουργό. Πάλι καλά που δεν μα ζητήσατε να κρατικοποιηθεί η Pfizer και η Αστραζένκα με ένα νόμο και με ένα άρθρο. Είχε σαφώ δηλώσει ότι θα πρέπει να καταστούν τα εμβόλια κουμεικά δημόσια αγαθά με την άρση των δικαιωμάτων πνευματική ιδιοκτησία. Αυτά είναι αστεία. Είναι αστεία επιχειρήματα. Είναι αστεία. Το επανέλαβε και τον Απρίλιο. Το επανέλαβε σε όλε τι εκδοχέ. Όπου μίλησε για το ζήτημα αυτό. Φαίνεται ότι κάποιοι μετά τα λεφτόδεντρα ανακάλυψαν και τα εμβολιόδεντρα. Μπράβο του! Κατανοού ανθρώπου και ειδού πει να νιώσει. Ότι είναι γύρω του να τρωπώ το τη ζυγνώση. Τσατοπολίτω να κενά. Ανανούριζω και μένα. Μα δεν αλλάζει ο δουλειά από μια απένα. Δεν έχω ουράνο που δεν Για να προσευχηθώ Για να σωθώ συζητώ, το λαό Έλα καλησπέρα σα. Γεια σας, ποιος είναι ε, Μια άγνωστη, πρώτη φορά σας παίρνω Γεια σου άγνωστη, μ' αρέσει το άγνωστο ε, Ναι Με η Τρικάρη ε, Ωραία, ωραία, ωραία Είμαι λίγο κουρεσμένη, λίγο κατάλαβα Κουράστηκα, σε βλέπω Όχι, κουράστηκα. Κουρασμένη από τι? Όχι, Θέλω μια χάρη να μου κάνει. Μια παραγγελία για και είναι την γυναίκα που ήθελε να εμβολιαστεί και έλεγε εσύ για το σπούτι, νομίζω, και τη έλεγε για τα νοσοκομεία τη που θα γίνουν την τώρα γιατί δεν μπορεί να σ ακούω έτσι. Κουράστηκα πια, δεν είναι κατάσταση αυτή. Σε ευχαριστώ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 Πού και βγαίνω, μισό λεπτό εκεί να δω. Τακ-τακ-τακ-τακ-τακ-τακ-τακ-τακ-τακ-τακ-τακ-τακ. ναι. Το ρώσικο θα κάνετε, το Sputnik. Το ρώσικο. ναι. Είναι καλό αυτό. Πολύ καλό. Πολύ καλό. πολύ καλό, πολύ καλό, πολύ καλό. Είναι σε σχήμα σφυροδρέπανου όμως. Σε τι, σε τι, Α. Δεν είναι τίποτα πρόβλημα. Εντάξει, απλά θα κάνει τα, τα αιμοπετάλια θα γίνουν μετά σε σχήμα σφυροδρέπανου. Να κάτι. Μπορώ να αλλάξω, το κάνω Ποιο ε, ε, Να το κάνω της Φάιζερ. Pfizer. Pfizer, ναι, έχετε, έχετε χρεωθεί για κομμουνισμό, εσείς. Θα γίνετε απάτη το, το, το ρόσκι, τη ρόσκια αρκούδα. Να σα πω κάτι. Ναι. Τώρα δεν κάνουμε, δεν κάνουμε αστεία, γιατί εγώ ανήκω στην επαφή ομάδα. Α, ναι, ωραία, θα περάσετε να σα εμβολιάσω εγώ. Εσείς ποιο είστε, Ο γιατρό. Ναι, στην αμαλιάδα μου πάνε να τα εμβολιαστώ. Στην ποιος... αμαλιάδα, ναι, ο γιατρό είμαι εγώ. Ο γιατρό τη Ναι. Να σα περάσω <laughs> την ένεση, Εγώ θα κάνω τα εμβόλια Την περνάω την ένεσή Εγώ, 10, 10 Απριλίου έχω το εμβόλιο να κάνω Εγώ με νευριάζετε τώρα Με συγχωρείτε κιόλας Θα περιμένω 10 Απριλίου να σας το βάλω Πού να μου το βάλετε όχι Στον ποπό <συσχελίου> Γίνεται στον ποπό αυτό το ρώσικο Πω ποπο Πω ποπο Πω ποπο ναι Και πο ποπο και κέφτια Και φιλιά, μου πιόλια, και Όχι καλέ, σα παρακαλώ. Εμίγιατρο, Επιστήμον, Δόκτωρ Πιούτσα. Πώ? Το εγώ και το εμβόλιο. Εγώ είμαι, ο είμαι δεν θέλω το ρώσικο, θέλω το φάιζερ το εμβόλιο. Δεν μπορείτε να διαλέξετε κυρία μου, λυπάμαι. Θα το φάτε στον το Όχι, δεν να Okay. Οκ. Καλά, εγώ δεν έχω θέμα. Κοροϊδεύετε τον κόσμο, δεν τρέπετε λίγο. Εγώ, σα παρακαλώ, κύριε, μιλάτε στον γιατρό με Ναι, <συσίλιο> κοροϊδεύετε τον κόσμο. Εγώ κοροϊδεύει. Ελάτε να στο βάλω, α πω ποιο κοροϊδεύει τον κόσμο. Όχι, σου βάλω εγώ κανένα τίποτα άλλο. Ελάτε, θα σα το περάσω εγώ πριον, ο κορδέλα. Από το Ωραία γλώσσα. Γίνει τραγούδια σε χάρτι στο μπλάκα, τον ανήκει το και εξήγηση για τον ανεκδίκη. Ήχος φωτιά σφωτιά. Να αρπάξουν τα χλωρά και τα ξερά. Η στάχτη να τα κάνει καθαρά. Στον ήλιο τον αγέρα, στο το ηθικό σου κέρα, το πριν ευθύσκει ένα αντάμωση. Αντάμα με την τάμα την ψυχή, πόσο καφέλει, δεν μπορεί το χρόνο να το βάλει Θέλω να μου βάλεις το νύμνο του ΕΑΜ, το εγκατιούσα στα από τον κόκκινο στρατό που είναι καταπληκτικό, την κατιούσα στα ιταλικά νομίζω η λυθίστια λβέντο, όπω έτσι λέγεται, λαρόσα πρημαβέρα και αυτά υπέροχο, μαζί με τους μαφίες από το survivor που τραγουδάνε «Είμαστε η κοκκίνι ο και κανένα ζούμε ως Α, έχει μηνύματα το survivor, περνάνε μέσα μηνύματα τέτοια. Ρα, βετλά, η γιάμπλανη, γκρούση. Ναι, κατάλαβα. Αν δεν Ένα μαγκιόρο που θυσία γίνεται για τους ανθρώπους Τους κόπους και τα να σε κάθε σατανά να τα πετάνε πέτρες με σφεντώνες τα παιδιά Αγώ μου Έλα Χαθήκαμε Γιατί έτσι Δεν ξέρω Δεν ξέρω, δεν ξέρω Λοιπόν, μια παραγγελία που θέλω για την Παρασκευή, για αυτά που κάνουν οι σιωνιστέ, γιατί ο εβραϊκό λαό δεν φταίει, η αστική τάξη των Εβραίων φταίει. Στο λαό τη Παλαιστίνη υπάρχει ένα πολύ ωραίο τραγούδι από του κοινού, η Ακρόαση. Το οποίο σε κάποιον του να χτυπάγει καμπάνα για όσου κάναν κάθε μάνα να φυλίσει παγωμένο το μωρό τη. Αν θες βάλει το την Παρασκευή. Να χτυπάγει καμπάνα για όσου κάναν κάθε μάνα να φυλίσει παγωμένο το μωρό τη. <ΣΟΥ> να χτύπα και η καρδιά όλη για του ανθρώπου τη πηγή για να βρούμε το λιτρωμό τη. Και βγάλε μου και κανένα ιδιζέο να καταγγείλει του Ισραήλ με την Τι να καταγγείλει? Το Ισραήλ. Καταγγεί? Ισραήλ. Κάποιο ιδιζέο να καταγγείλει του το Ισραήλ. Το κράτο του Ισραήλ για αυτό που κάνει στην Παλαιστίνη. Να το κάνει μετά τι του Τσίπρα με τον Νετανιάχου ή πριν. Μετά που του ναι, μετά, μετά. Α, μετά από αυτό, ναι. Καλά, Θα βρω κάποιον, Και, να, να και, μαδένα, μια και μια παραγγελία για την Παρασκευή Να σου πω βάλει το Μητσοτάκης παρακαλώ να λέει Πέτρο γιατί εγώ Πέτρο ακούω, δεν ξέρω αν λέει Πέτρο αλλά Πέτρο ακούω. Και εγώ Πέτρο ακούω. Ναι λοιπόν, εκεί Πέτρο και βάλε μου λίγο το γαϊτάνο που τώρα το Πάσχα δεν τον είδαμε πολύ και μας έλφσε. Να μην βάλω Φιλιππίδη, α όχι όχι. <laughs> Είναι Έλα, <χει> Κλείνω λέγοντας ότι με τον Πέτρο είναι γνωστό Ότι προερχόμαστε από διαφορετικές πολιτικές οικογένειες Κάποιες υπεροχές που μου έχει δώσει ο Θεός Ας πούμε τα φασικά στοιχεία ενός ωραίου άντρα Αυτές τις υπεροχές δύσκολα τις διαχειρίζομαι Με την ταπεινότητα που αναζητώ Αυτό όμως δεν μας εμποδίσει καθόλου Να συναντιόμαστε με τον Πέτρο Εκεί Όπου τέμνεται ο ρεαλισμό και η κοινωνική φροντίδα. Είμαι ένα ερωτικό άνθρωπο. Γενικότερα σε όλα αυτά που κάνω, θέλω να έχω ερωτισμό. Άρα λοιπόν, οφείλουμε να ανάψουμε μια λαμπάδα σε μισοτάκι. Δεν έχω ουράντο, ούτε θεό για να προσευχήσω, για να σωθώ. Ακροασίζητο το λαό. Πω Τι κάνεις! Καλά, εσύ! Καλά, πηγαίνω να σου πω: Θέλω μια παραγκακή δουλειά για την uh, Παρασκευή. Εκείνο που έλεγε σε εκείνη τη θήτσα, Σα χαρίζω ένα θέατρο. Α, το θέτω θέτω χορ. θέατρο χορ. <laughs> ναι, ναι, ναι, ναι. Okay. Από τώρα. Πού το θυμήθησε αυτό το, πώ ήρθε. Ε, εντάξει, έχω πάρα πολύ καιρό να το ακούσω. Ούτω ή άλλω, σα ακούω πάρα πάρα πολύ παλιά. Από τότε που ήσασταν στο Σκάι. Αλλά έχει καιρό να το παίξει. Έγινε, Οπότε να ήτως... καλά! Να το ακούσουμε. Para Calón. Eh, ¿Qué dice en el teatro María? Y... <μουτσα> ναι, ναι, ναι. Είστε πολύ τυχαίοι κερδίσατε το θέατρο χόρν από αύριο είστε πέφτη να το λειτουργεί. Τι θέατρο κερδίσατε, <μουτσα> κυρία μου. Το θέατρο χόρν. Χόρν! Ναι, ναι, είναι δικό σα. Από αύριο θα το διαχείριστε εσεί. <μουτσα> δηλαδή πώ θα το διαχειρίζομαι. Τι θα κάνω, θα πρέπει να πηγαίνετε εκεί το πρωί να, να δικήτε, τέλο πάντων ένα θέατρο. Να βρίσκεται πια παράσταση ανεβεί σήμερα, πια τον άλλο μήνα. Καταλάστε. Θα οργανώνετε τα οικονομικά λίγο, να βρίσκεται του ιστοποιού, του συνεργάτε σα. Απλά πράγματα. Εντάξει, με μια πάντη στο ραδιοφόνο, καμιά φορά αλλάζει ζωή. Μόνο τον τζόκερ. Αυτό δηλαδή κέρδισα. Ναι, ναι, όλο το θέατρο, δικό σα. Τι λέτε? Καλέ, ναι. Εγώ νομίζα μία παράσταση. Μόνο μια παράσταση θα κερδίζατε. Το θέατρο ολόκληρο σα δίνουμε. Είμαστε γενναιόδωρο σταθμός. Αν παίρνατε σε κανένα μικρό, ναι. Αλλά πήρατε στον πρώτο σταθμό. Τι λέτε, καλέ, δεν το πιστεύω. Όπω δεν το πιστεύετε, σα κλήρωσε λαχείο, σα λέω. Μη χειρότερα. Είστε η ένα στο εκατομμύριο. Μία.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 Πάντα τέτοια, eh. Καλά. Κάθε. Άντε, για. Δεν <Κι> έχω να